Στην Εκκλησία μας υπάρχουν μόνο σοβαρές ημέρες και η κάθε ημέρα κρύβει το δικό της νόημα και περιεχόμενο. Όμως κατεξοχήν η αυριανή ημέρα είναι ιδιαίτερο σοβαρή διότι ο Κύριος μας προειδοποιεί και μας λέει την αλήθεια, για μερικά πράγματα, τα οποία δεν έχουμε ίσως καλώ συνειδητοποιήσει, Μας λέει την αλήθεια, μας λέει μερικές αλήθειες, τις οποίες τις ακούμε μεν και τις ξανακούμε, αλλά μας αρέσει να πιστεύουμε ότι ίσως δεν είναι και τόσο αλήθειες. Μας αρέσει ίσως να πιστεύουμε ότι ο Χριστός μεγαλοποιεί τα πράγματα. Θέλει να μας τα δείξει πιο μεγάλα, για να μας τρομοκρατήσει λίγο, για να πάμε από φόβο κοντά Του. Μεγάλο λάθος, ο Κύριος δεν μας θέλει να πάμε κοντά Του από φόβο, αλλά από αγάπη. Ο Κύριος μας θέλει να Τον αγαπήσουμε και όχι να Τον φοβόμαστε. Και αυτά τα οποία λέει είναι ίσως μικρότερα από την πραγματικότητα και όχι μεγαλύτερα. Ο Κύριος μας τα λέει πιο όμορφα απ' όσο ίσως θα τα συναντήσουμε. ακριβώς διότι δεν θέλει να μας τρομοκρατήσει ακριβώς διότι δεν θέλει να πάμε κοντά το από φόβο αλλά θέλει να Τον αγαπήσουμε. Αύριο θα ακούσουμε από το Ιερό Ευαγγέλιο Το τι πρόκειται να γίνει, όταν ο κόσμος αυτός τελειώσει, όταν θα χτυπήσει η σάλπιγγα του αγγέλου, η οποία και θα σημάνει το τέλος της ανθρωπόδητος. Ο Κύριος έρχεται και με ιδιαίτερο αποκαλυπτικό τρόπο, μας λέει, το πως θα, συ, θα, θα, θα συνεχιστεί στη συνέχεια η ζωή των ανθρώπων. Διότι οι άνθρωποι δεν ζουν μόνον τώρα, επάνω σε αυτόν τον πλανήτη που λέγεται Γη, η ζωή συνεχίζεται. Η ζωή των ανθρώπων, μια και ο άνθρωπος είναι αθάνατος, δεν πεθαίνει, η ζωή συνεχίζεται και όταν έρχεται αυτό που εμείς ονομάζουμε θάνατο και κλείνουμε τα μάτια μας δεν πάβει ο άνθρωπος να ζει, απλώς αλλάζει κατοικία, φεύγει απλά από αυτό τον κόσμο, τον μάταιο τον Ψεύτικο, τον Ρευστό, τον κόσμο τον υλικό και πηγαίνει η ψυχή σε έναν άλλο κόσμο πνευματικό, Άγιο, αθάνατο, ατελείωτο, αιώνιο. Αύριο λοιπόν θα ακούσουμε από το Ιερό Ευαγγέλιο τι θα γίνει όταν ο κόσμος θα τελειώσει. Αύριο θα ακούσουμε τι θα γίνει όταν η γη αυτή που βλέπουμε σήμερα, η όμορφη, με τα κάλλη με τις ομορφιές της παρακαλώ περάστε εδώ μπροστά, έχει θέση. Τότε λοιπόν θα δούμε θα μας διδάξει ο Κύριος, αύριο, τι θα γίνει ο κόσμος από τη στιγμή που θα δούμε αυτή τη γη, την όμορφη, να εξαφανίζεται. Τον ουρανό με τα αστέρια και αυτά να μαζεύονται από τους αγγέλους, λες και θα είναι ένα απλωμένο χαρτί το οποίο θα το μαζέψουν οι άγγελοι και θα το τσαλακώσουν. Διότι έτσι λέει η αγιογραφή, ο ουρανός θα τυλιχτεί σαν χαρτί τσαλοκομένο. Έτσι θα τον μαζέψει ο Θεός. Και εκεί πλέον μας λέει ο Κύριος τι θα συμβεί. Τι θα συμβεί. Θα γίνει η απόδοση της δικαιοσύνης. Οι άνθρωποι, οι ψυχές των ανθρώπων, όλοι όσοι επάτησαν τη γη αυτή, όλα αυτά τα τρισεκατομμύρια από του Αδάμ μέχρι και του τελευταίου ανθρώπου, θα παρουσιαστούν όλοι για να τους δώσει ο Θεός το δίκιο να αποδώσει εκάστο κατά τα έργα αυτού. Και βέβαια καταλαβαίνετε ότι μια τέτοια υπόθεση δίκης ασφαλώς χαροποιεί τους Αγίους. Οι Άγιοι χαίρονται. Χαίρονται διότι οι κόποι τους, όσους κατέβαλαν εδώ σε αυτήν τη γη, ο μόχθος τους, ο πνευματικός τους μόχθος, οι αγριπνίες τους, οι νηστείες τους, οι προσευχές τους, οι γονικλησίες τους, ο ακατάπαυστος, η ακατάβαστος ταλαιπωρία του σώματός τους η ταλαιπωρία στην οποία υπέβαλαν τους εαυτούς τους έρχεται η ώρα για να τους τα ξεπληρώσει ο Κύριος και βέβαια αντιλαμβάνεστε τη χαρά των δικαίων τη χαρά των Αγίων αντιλαμβάνεστε ότι με το σάλπισμα του αγγέλου, ότι αρχίζει το δικαστήριον, όλοι αυτοί οι Άγιοι θα τρέξουν να λάβουν πρώτοι τις θέσεις τους διότι ακριβώς είναι η ημέρα αυτή, είναι η ώρα αυτή κατά την οποίαν θα τους αποδοθεί επισήμως το εύγε από τον Θεό. Ευχ δούλε αγαθέ και πιστέ. Εκείνη την ημέρα επίσης θα χαρούν όλοι αυτοί οι μάρτυρες, οι καλώς και στεφανοτέντες, όλοι αυτοί οι οποίοι επλήρωσαν με το αίμα τους την πίστη τους στον Ιησού Χριστό. εκείνη την ημέρα κρίσεως, την περιμένουν πως και πως όλοι αυτοί οι οποίοι επλήρωσαν την αγάπη τους στο Χριστό με το ίδιο τους το αίμα. Και βέβαια ο Χριστός δεν θα τους αφήσει αδικημένους αλλά πρόκειται να τους ξεπληρώσει αυτή τη θυσία που έκαναν. Πρόκειται να τους επιβραβεύσει για αυτό το μεγάλο αγαθό το οποίο τους είχε δορίσει ο Θεό και το οποίο αυτοί ξαναδόρισαν στο Θεό την ίδια τους τη ζωή. Θα χαρούν και θα πετάξουν στους ουρανούς από τη μεγάλη τους τη χαρά οι Ωσοι οι ασκητές, αυτοί οι οποίοι ξενιτεύτηκαν από τον κόσμο αυτοί οι οποίοι αποφάσισαν προς δόξαν Χριστού να φύγουν μακριά από τον κόσμο, να ζήσουν μέσα στα όρη και στα βουνά, να ζήσουν μέσα στις σπηλιές της γης, να ζήσουν σαν τυφλοπόντικες, χωμένοι μέσα στα σπήλαια και μέσα στους κορμούς των δέντρων και άλλοι σκαρφαλωμένοι Επάνω στα δέντρα σαν πουλιά και άλλοι σκαρφαλωμένοι επάνω στους στήλους, οι λεγόμενοι στυλίτες. Έρχεται και για αυτούς η ώρα να λάβει έκαστος των μισθών του. Να πάρουν έκαστος αυτό που του ανήκει. Έρχεται ο δίκαιος κριτής, ο δίκαιος θεός, ο οποίος δεν θέλει κανείς να αδικηθεί αντίθετα τους Αγίους όπως μας είπε σε εκείνη την ωραία παραβολή πρόκειται να τους δώσει και παραπάνω από αυτό που κουράστηκαν και ακριβώς αυτό περιμένουν και γι' αυτό οι δίκαιοι στην κρίση του Θεού δεν φοβούνται χαίρουν ιδιαιτέρως διότι ήρθε η ώρα να λάβουν το αντίτιμο των πράξεών τους όμως, εκείνη την ημέρα δεν θα υπάρχουν μόνο οι χαρούμενοι. Θα υπάρχουν και οι λυπημένοι. Θα υπάρχουν και οι θρηνούντε. Θα υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι μόλις ακούσουν το σάλπισμα του αγγέλου θα έχουν την τάση να τρέξουν και να κρυφτούν. Να φύγουν από προσώπου της γης. Θα παρακαλούν να ανοίξει η υγεία, να τους καταπιεί, θα παρακαλούν να μην υπάρχει ζωή, θα παρακαλούν να σβήσουν, να εξαφανιστούν, γιατί, γιατί η δικαιοσύνη του Θεού είναι υποχρεωμένη να αποδώσει το δίκαιο και εάν για τους Αγίους επιφυλάσει μισθών μεγάλων για τους αδίκους για τους αμαρτωλούς για τους κλέφτες για τους ψεύτες για τους απατεώνες για τους μοιχούς για τους πόρνους για τους ελεεινούς, για τους ξενύχτες για τους βλαστήμους για όλους εμάς τους αμελείς ή στα πνευματικά μας κατήκοντα όχι ο Θεός μη τον αδικήσουμε οι αμαρτίες μας μας επιφυλάσσουν την δίκη ή τη μορία. δίκαιη τιμωρία η δικαιοσύνη του Θεού θα πρέπει οπωσδήποτε να αποδοθεί και τότε ενώ οι δίκαιοι θα εκλάμψουν ως ο ήλιος και τότε, ενώ οι δίκαιοι θα επιβραβευτούν, θα, έρθει, θα έρθουν και οι άδικοι για να λάβουν και αυτοί των μισθών της αδικίας του, Να λάβουν τον μισθών της αμετανοησίας τους. Να λάβουν το, των μισθών της ασεβίας του, Θα έρθει η δικαιοσύνη του Θεού για να αποδώσει και σε αυτούς, αυτό το οποίο φοβόνταν και αυτό το οποίο φοβούνται και σήμερα ακόμα πριν ακόμα έρθει αυτή η κρίση του Θεού. Η δίκη αυτή που θα γίνει και να είστε βέβαιες και βέβαιοι ότι θα γίνει και να μην υπάρχει μέσα μας η οποιαδήποτε αμφισβητηση και αμφιβολία στα λόγια του Χριστού η δίκη αυτή θα έχει ορισμένα χαρακτηριστικά. Δεν θα είναι σαν αυτέ τι δίκε που όλοι έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στα δικαστήρια. Που εκεί όχι αποδίδεται δίκιο. Α, πιο δίκιον θα το δούμε το δίκιο. Θα το δούμε το δίκαιο. Ποιο είναι το δίκαιο. <laughs> θα το δούμε το δίκαιο. Το δίκαιο των ανθρώπων επέβαλε ποινή σε αυτού οι οποίοι βάλαν τα σκυλιά να τσακωνόνται. Ποινή 14 μηνών φυλάκιση και 1 εκατομμύριο προστίμου. <laughs> θα έρθει όμω η δικαιοσύνη του Θεού και αυτά τα δικαστήρια που ξέρουν να τιμωρούν αυτούς που βάζουν τα σκυλιά να μαλώνουν θα έρθει και θα πει «Όχι, δεν είναι αδίκημα, δεν είναι αδίκημα αυτό, αδίκημα είναι κάτι άλλο» το ότι έσπαχνες το παιδί σου, το ότι είχες εκτρώσεις, εκείνο είναι το έγκλημα το οποίο αθωώνουν τα δικαστήρια Εκείνο είναι το εγκλημα. εκείνο είναι το εγκλημα, το οποίο τα κοσμικά δικαστήρια το αθώωσαν το αθώωσαν και το εξήρεσαν και το έβαλαν στην άκρη και πρημοδοτούν όπως είπαμε την περασμένη Κυριακή τις μαμάδες αυτές που δεν τρέπονται να λέγονται μαμάδες Τις πριμοδοτούν και τις πληρώνουν για τα εγκλήματα που κάνουν. Θα διδούμε τη δικαιοσύνη του Θεού, θα τη δούμε πολύ καλά. <χω> και όλοι αυτοί οι δικαστές που δεν τρέπονται και κάθονται επάνω στην έδρα του δικαστού και αντί να αποδίδουν δίκαιον, αποδίδουν άδικο, θα έρθει η ώρα που θα τρέμουν σ' αλλαγή μπροστά στο μεγάλο δικαστή. Θα τρέμουν σαν τους λαγούς και θα κοιτάνε την πόρτα να σηκωθούν να φύγουν. Γιατί ο φόβος θα τους έχει κατακλείσει. Το δικαστήριο εκείνο δεν θα είναι σαν αυτά τα δικαστήρια. Εδώ, σε αυτά τα δικαστήρια, όταν πας στη δίκη, τα κανονίζεις, προσπαθείς να πιάσεις το δικαστή, προσπαθείς να βρεις κανένα γνωστό σου δικαστή, να μιλήσεις, να τα πείτε, να λαδώσεις, να πέσει και κανένα φακελάκι, ούτως ώστε να βγει κάπως η απόφαση μέτρια να μην σε τσούξει και πάρα πολύ. Εκεί ο δικαστής δεν πιάνεται, δεν λαδώνεται, Γνωστό σε όλους μας είναι ο Χριστός μας, αλλά και άγνωστος σε όλους. Κανείς δεν μπορεί να τον πλησιάσει, κανείς δεν μπορεί να τον, να τον σημώσει, δεν μπορεί κανείς να του βάλει φακελάκι στο χέρι κανείς δεν μπορεί να τον κάνει, αυτό τον δίκαιο δικαστή, να μιλήσει άδικα κανείς δεν μπορεί να τον πίστη την αλήθεια να την κάνει ψέμα και το ψέμα να το κάνει αλήθεια στα δικαστήρια αυτά, τα κοσμικά άμα δεν μπορείς να πιάσεις τον δικαστή έχεις μαζί σου τους ψευδομάρτυρες τους παίρνεις και πάνε πληρωμένοι και αραδιάζουν εκεί με το χέρι, το βρώμικο τους χέρι στο Ευαγγέλιο. Αραδιάζουν ένα σωρό ψέματα και ορκίζονται επάνω στην αλήθεια που είναι ο Χριστός και ορκίζονται και λένε του κόσμου τα ψέματα αδιάνθρωποι και μπορεί να πείσει στο δικαστή και μπορεί να ξεγελάσει στο δικαστήριο και μπορεί για χάρη σου Εσύ του ενόχου να τιμωρηθεί και να πάει στη φυλακή ο αθώος και εσύ ο ένοχος να είσαι ελεύθερος και να γελάς σε εκείνο το δικαστήριο όμως τέρμα τα ψέματα εκεί πρώτα πρώτα δεν χρειάζονται μάρτυρες δεν χρειάζονται ψεδομάρτυρες Εκεί μάρτυρες θα είναι οι ίδιες σου οι πράξεις. Εκεί μάρτυρες θα είναι οι καλές ή οι κακές πράξεις σου. Εκεί θα, εκεί, εκεί θα λειτουργήσει το βίντεο του Θεού. Ξέρετε το βίντεο του Θεού, α, δεν το ξέρετε. Το βίντεο του Θεού θα είναι ως εξής. Στην οθόνη θα σου βάλει ο Θεός την κασέτα της ζωής σου. Και αυτά που νόμιζες ότι δεν σε είδε κανείς. Και αυτά που νόμιζες ότι δεν σε είδε ο άντρας σου. Δεν σε είδε η γυναίκα σου. Δεν σε είδαν τα παιδιά σου. Δεν σε είδε ο πατέρα σου. Δεν σε είδε η μάνα σου. Ισούνα μόνος σου. Κρυμμένος μόνος σου και νόμιζες ότι αυτό που έκανες δεν ήρθε εις γνώση κανενός. Θα έρθει εκείνη τη στιγμή το βίντεο του Θεού και θα στο προβάλει. Και τότε η τροπή θα είναι πολύ μεγάλη. Όλος ο κόσμος θα δουν τα έσχη τα οποία έκανα εγώ και τα οποία έκανες και εσύ, θα τα δει όλος ο κόσμος. Και τότε θα δούμε, θα δει ο κόσμος ποιος ήταν ο καλός ο Πατήρ Τιμόθεος, τότε θα φανεί η πραγματική αξία. Mm. Τότε θα δει ο κόσμος ποιος ήταν αυτός ο δίθεν Άγιος, ο δίθεν ενάρεθος, η δίθεν καλή γυναίκα. Μάρτυρες οι ίδιες μας οι πράξει το βίντεο, δεν χρειάζεται κανένας μάρτυρας για να πει την αλήθεια η ίδια μας η πράξη θα έχει μπροστά θα τη δει όλος ο κόσμος το ώστε να μην μπορείς να διαψεύσεις το Θεό και δεν θα μπορέσουμε να ξεγελάσουμε το δικαστή και ούτε θα χρειαστεί ο δικαστής το Ευαγγέλιο για να το παλαμίζουν τα βρώμικα τα χέρια μας. Το Ευαγγέλιο θα βρίσκεται ψηλά. Το Ευαγγέλιο θα το προσκυνούν οι άγγελοι. Δεν το έχουμε για να το παλαμίζουμε και να το βρωμίζουμε με τα χέρια μας. Το Ευαγγέλιο θα είναι ανοιχτό εκείνη τη στιγμή. Και θα μας κρίνει ο Θεό βάσει του Ευαγγελίου. Όχι βάσει του τι έλεγε ο νόμος σας είπα ο νόμος λέει τα σκυλιά να το τιμωρήσουμε αυτόν που έβαλε τα σκυλιά και ψακωνότανε και αυτή που έκανε την έκτρωση δεν έκανε τίποτα σαν να πήγε στον γιατρό και να πέταξε ένα δόντι ε, αυτό λέει ο νόμος των ανθρώπων άστο το νόμο των ανθρώπων ο νόμος πάει περίπατο των ανθρώπων ο παράνομος ο νόμος ο παράνομος ο νόμος είναι έξω από τον θεσμό του Θεού εδώ κρίνει το Ευαγγέλιο και ουέ και αυτού αυτούς που βάλαν στην άκρη το Ευαγγέλιο και κοίταξαν να φτιάξουν δικούς τους νόμους. Στο δικαστήριο, στα δικαστήρια εδώ έχει το δικαίωμα άμα ακούσεις την ποινή που θα σου επιβάλλει το δικαστήριο Έχεις στο δικαίωμα πονηρή να κάνουμε έφεση λέει. Έφεση. Κάνουμε έφεση και από μονομελές που ήταν να πάει στο τριμελές και από το τριμελές και άλλη μια έφεση να πάμε στο πενταμελές και από το πενταμελές άλλη μια έφεση να πάμε στο εφταμελές και από το εφταμελές να πάμε στο εννιάμελές και από το εννιάμελές να πάμε στον αριοπάγο και από τον Άριο Πάγω να πάμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και από το Συμβούλιο της Επικρατείας να πάμε στα Διεθνή Δικαστήρια της Χάγης έτσι κάνει ο πονηρός για να πάρει την αυθότητά του και ενώ είναι ένοχος και ενώ είναι απαταιώνας και ενώ είναι κλέφτης, και ενώ είναι φόρνος κοιτάει με παντίους τρόπους να ξεγελάσει θεούς και δαίμονες ανθρώπους και θεούς για να μπορέσει να κερδίσει την ελευθερία Του. Εκεί δεν χρειάζεται. Πού να φύγεις. Να φύγεις από τη δικαιοσύνη του Θεού και να προσφύγεις ετήνως στη δικαιοσύνη για να αυτοδοτήσεις. Ποιος θα τολμήσει πρώτα-πρώτα να αμφισβητήσει το κύρος της δικαιοσύνης του Θεού. Ποιος. Ποιος θα τολμήσει να πει στον Θεό Θεέ, άδικος ποιος θα τολμήσει να φωνάξει εκείνη τη στιγμή που όλοι θα τρέμουμε σαν λαγή ποιος θα τολμήσει να πει στο Θεό η απόφασή σου κριτά είναι άδικη ποιος θα τολμήσει να το πει κανεί. όλοι δίκαιοι και αμαρτωλοί όλοι κολασμένοι και δικαιωμένοι όλοι θα παραδεχθούμε ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Ο Θεός απέδωσε δικαιοσύνη. Ο Θεός εμπίλησε εν τη δικαία αυτού Κρίση. Πολλοί νομίζουν ότι Την ημέρα αυτή, αύριο δηλαδή, νομίζουν ότι ο Θεός μας δείχνει αυστηρό πρόσωπο. Πολλοί νομίζουν, οι περισσότεροι ίσως νομίζουν, ότι ο Θεός αύριο έτσι όπως θα τον ακούσουμε στο Ευαγγέλιο, νομίζουν ότι είναι πολύ αυστηρός, πολύ ψυχρός, πολύ ψυχρός. Εντελώς αντίθετος από αυτόν που το είδαμε την περασμένη Κυριακή που έτρεξε να αγκαλιάσει τον Άσο το ιό, να τον πάρει στο σπίτι, να τον στολίσει, να, να χορέψουν να, να, να διατάξει γλέντι για την επιστροφή του του. Τώρα τον βλέπουμε, νομίζουν ότι είναι ψυχρός ο Θεός. Λάθος. Ο ίδιος ο Θεός που ήταν την περασμένη Κυριακή, Πατέρας Φιλόστοργος, ο ίδιος είναι και σήμερα, και αύριο. Και η κρίση σε αυτή, το δικαστήριο αυτό, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία απόδειξη της μεγάλης αγάπης του Κυρίου μας. Ας πούμε ότι εμείς, ας πούμε, ότι εμείς αγωνιζόμαστε σε αυτή τη ζωή. Ας πούμε, κάνω αυτή την υπόθεση ότι εμείς είμαστε οι αγωνιστές οι καλοί αγωνιζόμαστε, κοπιάζουμε και λοιπά, κοπιάζουμε, κοπιάζουμε ξενυχτάμε για το Θεό, νηστεύουμε προσευχές, αγρυπνίες, ό,τι κάνουμε καλοκαίρι Ας πούμε, υπόθεση Και έρχεται μεθά αύριο ο Θεός και πει Δεν πειράζει, τέρμα, αμαρτωλή και δίκαιη πάτε όλοι μέσα Τι θα πεις μέσα σου. Ε, πέτωρα. Ε κύριε τώρα μας αδίκησες τώρα. Τι σημαίνει αμαρτωλή και δίκη παντή όλοι μέσα. Γιατί να κάτσω να σκοτώνω με μια ζωή. Ο άλλος είναι έξυπνος. Ο άλλος που μέχρι την τε τελευταία του στιγμή φόρνευε, μύχευε, έκανε, έκλευε, έ, σκότωνε κλπ. Το ίδιο. Το ίδιο με μένα που αγωνίστηκα, το ίδιο με μένα. Είναι δίκαιο αυτό που λέω. Και αν ανοίξετε εκεί στην Αποκάλυψη, θα δείτε οι Άγιοι το λένε στον κριτή αυτό. Αν διαβάζετε την Αποκάλυψη, να διαβάζετε την Αποκάλυψη. Λένε κάποια στιγμή κάτω λέει από το θυσιαστήριο, και από κάτω το αρνίον, το αισθαγμένο από κάτω λέει ήσαν τα λείψανα, τα κόκαλα όλων των αγίων μαρτύρων που είχαν χίσει το αίμα του. και φωνάζουν λέει κάθε τόσο στον Κρητή έως πότε θέλουμε το αίμα μας πίσω θέλουμε πίσω το αίμα μας να αποδώσεις δικαιοσύνη είναι απέθυσις η δικαιοσύνη είναι χρέος του Θεού που μας αγαπά να αποδώσει δικαιοσύνη είναι χρέος του μην νομίζεις ότι ο Θεός είναι αυστηρός ή σήμερα μας δείχνει το κακό του πρόσωπο ο Θεός δεν έχει κακό πρόσωπο ο Θεός είναι πάντα καλός και μέσα στην αγάπη του δεν το καταλαβαίνουμε. Γιατί γιατί είμαστε αμαρτωλοί και πολλοί θα θέλαμε μεθαά να μας πει ο Θεός έλα μπάτε και εσείς μέσα γιατί είμαστε αμαρτωλοί για να είμαστε όμως από τους δικαίους για να είμαστε οι κουρασμένοι, για να είμαστε οι ξενυχτισμένοι για να είμαστε οι νειστευμένοι που είμαστε νηστεύτε. για να είμαστε αυτοί οι οποίοι Ζήσανε μέσα στις ερήμους για να είμαστε αυτοί μάρτυρες που κόπ, μας έκοψαν τα κεφάλια μας έδιναν, μας έκαναν, μας έφτιαξαν Και να δούμε μεθαύριο Κύριε, εγώ το ίδιο που με γδάρανε, που με που μου βγάλαν τα μάτια, μου κόψανε τα αυτιά, μου κόβαν τα δάχτυλα, μου κόβαν τα χέρια Αυτά θα πουν οι μάρτυρες Το ίδιο εμένα κύριε και το ίδιο τον πόρνο που δεν μετανόησε ποτέ του το ίδιο και κοίρωνε ο Κύριε είσαι άδικος Κύριε είσαι άδικος Χριστέ και με το δίκαιο Τους είσαι άδικος Χριστέ γι' αυτό η δίκη, μην τον παραξηγούμε τον Κύριο μην τον μέσα από αυτή τη δίκη ο Θεός δεν πάβει να είναι αγάπη ο Θεός δεν πάβει να είναι ήλαιος και ικτήρμων απλά μέσα στην αγάπη Του είναι υποχρεωμένος να τηρήσει και τις ίσες αποστάσεις είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει ένα μέτρο και ένα σταθμό προκειμένου να αποδώσει το δίκαιο δεν θα αγαπούσε ο Θεός δεν θα αγαπούσε ο Θεός αν όλους μας έβαζε στο ίδιο σακί. δεν θα αγαπούσε ο Θεός αν δεν ήταν δίκαιος αγαπά ο Θεός και μέσα στην αγάπη είναι και η δικαιοσύνη αυτά τα λίγα, τα οποία δεν θα πρέπει να μας κάνουν να τρομοκρατηθούμε, αλλά θα πρέπει να μας κάνουν να δούμε το μέλλον μας με μεγαλύτερη μετάνοια, με μεγαλύτερη ταπείνωση, με μεγαλύτερη ειλικρίνεια. Και αν αυτά δείξουμε στον Θεό να είμαστε βέβαιοι ότι στην άλλη ζωή θα ευρισκόμεθα κι εμείς. Αμήν Κύριε. Θα ευρισκόμεθα μεταξύ των εκλεκτών Του εν τη δεξιά μερίδι Του εν τη μερίδι των σωζωμένων. Αμήν. Και τώρα να συνεχίσουμε στη Θεία Λειτουργία. Την Κυριακή, τον περασμένο Σάββατο δεν κάναμε Θεία Λειτουργία. Θυμώστε τα θέματά μας ήσαν αρκετά και δεν μπόρεσαν να μας αφήσουν να συνεχίσουμε στη Θεία Λειτουργία. Θυμάστε ετελειώσαμε τα λεγόμενα πληρωτικά, τις ωραίε εκείνες προσευχές που αναπέμπει ο Ιερέας προς τον Θεόν εκ μέρους του λαού τινημέρων πάσαν τελείαν Αγίαν, ερηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελιμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα εξήγησαμε αυτά. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήγειν το κόσμο παρά του Κ τον υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετυσόμεντα και έκτον χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν βλέπετε, να το δικαστήριο καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βίματος του Χριστού ετυσόμεντα Συνεχίζουμε, στο τέλος αυτών των πληρωτικών ο ιερέας διαβάζει μία ευχή, σας το είπα από την αρχή ότι οι ευχές στη Θεία Λειτουργία είναι μυστικές, μυστικές, δεν τις ακούει ο λαός τις ευχές, ο λαός ακούει μόνο την εκφώνηση το τελευταίο. Τι λέει η εκφώνησης που θα ακούσουμε, «Δια των νυκτηρμών του μονογενού Σου Υιού, με Του ευλογητώσει το Παναγείο και αγαθό και ζωοποιώ Σου Πνεύματι, μην και και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν» Τι σημαίνει «δια των νυκτηρμών του μονογενού Σου Υιού» Μιλάμε για έλεος του Θεού, παράσκου Κύριε δεν έλεγαμε τόση ώρα, δώσε μας, δώσε μας, αυτό σημαίνει παράσκου Κύριε, δώσε μας άγγελον, δώσε μας την ημέρα τελεία, δώσε μας τον υπόλοιπο χρόνο ειρηνικό, δώσε μας χριστιανά τα τέλη, δώσε μας, γιατί να μας δώσει ο Κύριος, μας κι είμαστε καλοί, μας χρωστάει, γιατί να μας δώσει; όταν δίνεις σε κάποιον, του έχεις υποχρέωση, υποχρεωμένος είσαι και του δίνεις. Συνήθως αυτούς που δεν έχουμε υποχρέωση δεν δίνουμε. Γιατί ο Θεός να μας δώσει, τι του κάναμε, τι καλό κάναμε εμείς στο Θεό. Αν ψάξουμε να βρούμε τα καλά μας δεν θα βρούμε τίποτα. Απέναντι στο Θεό δεν έχουμε κάνει τίποτα. Και όλα αυτά τα οποία του ζητάνε του τα ζητάνε τζάμπα. Δώστε μα. Δεν σου έχουμε κάνει κύριε τίποτα. Δώσε μα όμω. Γιατί να μας δώσει. Αυτό ακριβώς μας λέει η εκφώνησης που ακούμε. Γιατί να μας δώσει. Δια των ικτυρμών γιατί μας λυπάτε. Αυτό που του ζητάμε του το ζητάμε γιατί είμαστε αξιολύπιτοι άνθρωποι, αξιοθρύνητοι. Κύριε, δεν έχω. Τι να σου δώσω κύριε. Είμαι ένας βρώμικο, ένας ελεϊνός, ένας αμαρτωλός, ένας άφλιος και τρισάφλιος και τον αθλίον απλειότερος. Δεν έχω, Κύριε, τι να σου δώσω. Μια καλή πράξη δεν διαθέτει δικιά μου. Και πράγματι. Για βρέστε, έχετε καμιά καλή πράξη δική σας. Μπορεί να λέμε κάθε τόσο, Εγώ το κάνα, Εγώ είμαι αυτός. Εγώ είμαι ο καλός. Εγώ, εγώ. Ποιος εσύ ρε. Τι καλό έκανες εσύ χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Τι είναι καθαρά δικό σου. Τι είναι καθαρά δικό σου. Και δικό μου τι είναι μόνο η αμαρτίας μόνο η βρωμιά μου και η δυσοδεία μου, μόνο αυτό είναι δικό μου δεν έχω κύριε να σου δώσω τίποτα δεν έχω ό,τι καλό υπάρχει πάνω μου δικό σου είναι δεν έχω να σου δώσω και γι' αυτό δια των νυκτυρμών του μονογενούς Υιού λυπήσουμε κύριε νυκτύρμο κύριε λυπήσουμε κύριε δεν έχω τίποτα Ξέρετε σαν τι πρέπει να θυμόμαστε ακούοντας αυτή την εκφώνηση. Να θυμόμαστε εκείνο τον δούλο, τον θυμάστε, που λέει το Ευαγγέλιο, που κάποτε, λέει, πήγε ο βασιλιάς και πήρε αυτούς που είχε δανείσει. Τους είχε δανείσει. Έλατε εδώ, ήρθε ο καιρό να μου δώσετε πίσω τα δανικά. Και πήγε ένας ταλέπορος. Λέει, πόσα μου χρωστάς, ανοίγει την καταπιάκα ο βασιλιάς και βλέπει, λέει, ο φιλέτης μυρίων ταλάντων. Μύρια τάλαντα Θα λέγαμε δηλαδή στη σημερινή γλώσσα, όχι δις, όχι τρεις, τετράκις δισεκατομμύρια. Τον κοίταξε ο βασιλιάς, έλα δώσε μου. Τι να κάνει ο Τι δεν είχε φράγκο πάνω του. Έπεσε κάτω, γονάτισε, άρχισε τα παρακάλια. Ήλιος, κύριε δεν έχω, δεν έχω. Δεν έχω. Δεν έχω κύριε μου να σου δώσω τίποτα. Σου χρωστά ο τετράκης δεις, αλλά δεν έχω. Ούτε μία δραχμή να σου δώσω. και ο βασιλιάς λέει τον λυπήθηκε. σταχαρίζω. Άλλο μετά βέβαια δεν συνεχίζουμε την παραβολή. Θυμάστε αυτός τον κυνίγαγε τον άλλο. Σταχαρίζω. Άντε Αυτό να θυμάστε πάντα. Εμείς είμαστε ο φιλέτης μυρίων ταλάντων. Που από το Θεό ουθέρνομαι. Δίθενος στα ποια θα ανικά. να το επιστρέψεις του Θεού. Έχει να το γυρίσει πίσω του Θεού. Τι να του γυρίσει πίσω. Ο Θεό έδωσε υγεία, σου λεφτά, σούδωσε γενικά αγαθά, σούδωσε σπίτια, σούπασε γυναίκα, σούδωσε παιδιά, σούδωσε υγεία, σούδουσε ελευθερία, να μην πω τα μεγάλα. Σου δώσε τη Μετάνοια, σου δώσε την εξομολόγη, σου δώσε τη θεία κοινωνία, σου δώσε τους Ιαρί, σου δώσε τις εκκλησίες, σου δώσε, σου δώσε, και σου δίνει, και σου δίνει, και σου δίνει, και σου δίνει, και σου δίνει. Και ακόμα τους ζητάω. Δώσ' μου. Δώσε μου. Πάρε. Πάρε. Αυτό κάνει ο κύριος, άλλη δουλειά δεν κάνει. Και μας δίνει γιατί. Δια των νικτυριμών γιατί μας λυπάτε. Μας λειπάτε γιατί είμαστε αξιολείπητοι και αξιοθρύνητοι. Πάρε τσάμπα άνθρωπε. Πάρε τι θέλεις, υγεία θες, πάρε. Τι άλλο θες, Μετάνια πάρε μετάνια. Θες το σώμα μου και το αίμα μου, πάρε και το σώμα μου και το αίμα μου. Τι άλλο θέλεις. Ό,τι θες, στο χέρι σου. Αυτό σημαίνει διά των νυκτηριμών του μονογενού σου Ιού. Όλα αυτά που του ζητήσαμε του Κυρίου, όλα αυτά τα οποία του ζητήσαμε στα πληρωτικά που, που ακούσαμε προηγουμένως, δεν αξίζει να μας τα δώσει. Γιατί δεν έχουμε κάνει τίποτα καλό στο Θεό. Καλά μας δίνει εκείνος αμαρτίες του προσφέρουμε εμείς αν θα μας τα δώσει και μας τα δίνει μας τα δίνει, γιατί γιατί μας λυπάτε αν μας τα δίνει και μας τα δίνει βεβαίω. μας τα δίνει γιατί είμαστε αξιοθρύνητοι αξιολύπητοι αν μας τα δίνει και μας τα δίνει και θα μας τα δίνει θα μας τα δίνει γιατί γιατί μοιάζομαι με εκείνο τον δούλο, τον ταλέπορο που δεν είχε τίποτα και του το χάρισε, άντε πάρ' τον ταλέπορο, φύγει αξιολείπειτος αυτό μας τα δίνει διά των υπτυρμών του μονογενού σου Υιού με του ευλογητώσει κλπ. Και, και στη συνέχεια θα μου επιτρέψετε να εξηγήσουμε άλλες δύο λεξούλες και θα τελειώσουμε. Βγαίνει ο ιερεύς, στη συνέχεια, στην Αγία Πύλη, είπαμε. Το ξαναλέω. Αγία Πύλη λέγεται η πύλη αυτή του ιερού. Όχι ωραία πύλη. Αγία Πύλη. Ωραία πύλη λέγεται η πόρτα κάτω της εκκλησίας, που μπαίνει όλος ο κόσμος. Εκείνη είναι η ωραία πύλη. Εκεί που κάτει η κεντρική πύλη του Τεμπλέου που βγαίνει ο ιερέα κατά τόσο μας ευλογεί από εκεί που κοινωνάει τον κόσμο κλπ. Εκείνη είναι η αγία πύλη. Η πύλη των αγίων. Τα άγια των αγίων. Γι' αυτό λέγεται αγία πύλη. Βγαίνει λοιπόν ο ιερέα στην αγία πύλη και λέει ειρήνη πάση. Και ευλογεί το λαό όλοι σα να είστε ειρηνικοί. Αυτό σημαίνει η ειρήνη πάση. Βγάλτε από μέσα σας κάθε ανησυχία, βγάλτε από μέσα σας κάθε τι που σας απασχολεί, όλα τα κοσμικά πράγματα, ό,τι έχει σχέση με το σπίτι, ό,τι έχει σχέση με τον άντρα, ό,τι έχει σχέση με τη γυναίκα, ό,τι έχει σχέση με τα παιδιά, ό,τι έχει σχέση με αμαρτίες... <Fitness> ό,τι έχει σχέση με οτιδήποτε γήινο πράγμα τώρα ειρήνη ειρηνέψτε γιατί από εδώ και στο εξής μπαίνουμε πλέον εις το, εις το ουσιοδέστατο μέρος της Θείας Λειτουργίας από εδώ και στο εξής αρχίζει πλέον η καθαυτό Θεία Λειτουργία, όλη είναι Θεία Λειτουργία αλλά εδώ πλέον αρχίζει πλέον το πράγμα και σε υπερβολικά, πολύ. Δεν δικαιολογείσαι να είσαι μέσα στη Θεία Λειτουργία πλέον και το μυαλό σου να τριγυρνάει όξο. Ε, τίποτα. Δεν δικαιολογείσαι. Και φανταστείτε τώρα, ε. Όχι κύριε, πώς μας ανέχει το κύριε Στροπενδιά» Ποιος μας ανέχεται ο Κύριος. Ποιος είναι συγκεντρωμένος στη λειτουργία. Αν πάρεις από μένα τον παπά, το μυαλό μου όξω. Ψαλτάδες όξω. Πίτροποι τα λεφτά μετράνε. Από την ώρα που θα βγουν μέσα μέχρι την ώρα που θα βγουν λεφτά μετράνε. Πίτροποι νεοκόροι πυλαλάνε μέσα για τα κεριά. Άλλος κουβεντιάζει. Άλλος ξύνεται. Άλλος χασμουριέται. Άλλο κάνει, άλλο όχι. Γελάμε, μωρέ, Πού είναι η ειρήνη, πάση, μωρέ. Πού είναι. Σε λίγο θα μα πει, άλλο χόμεντα καρδία. Πού είναι η καρδιά σε πάνω. Πού είναι τες Πού είναι τες Τι να ακούσει ο κύριο, ποια λειτουργία να δεχτεί. Ποια λειτουργία να δεχτεί. Σας είπα νομίζω ότι όταν πήγα στο Άγιο Νόρος από τις πρώτες πρώτες φορές, το 82 θυμάμαι μου έλεγε ένας γέροντας εκεί στη Διονυσίου μου λέει έχουμε εδώ δύο γεροντάκια λειτουργούς που δεν αρχίζουν τη Θεία Λειτουργία αν πρώτα δεν μου σκέψει το χώμα χάμα από τα δάκρυα δεν ξεκινάει η Λειτουργία αν δεν μου σκέψει πρώτα το χώμα κάτω από τα δακρυά τους όσο βλέπουν ότι δεν δακρίζουν δεν βάζουν ευλογημένοι τίποτα είμαστε ανάξιοι άμα δεν μπορούμε να κλάψουμε τίποτα Θεία Λειτουργία δεν ξεκινάει δεν ξεκινούσαν αυτοί οι δυο πατέρες εάν δεν μόσκευε το χώμα κάθε εγώ δεν σου λέω να κλάψεις εγώ δεν σου λέω να που έπρεπε, έπρεπε όνειμα να λέμε. Πολύ περισσότερο εμεί οι άθλοι, οι ιερείς, εμείς, εμείς οι εκπρόσωποι, οι δικοί σας, που κατέχουμε εκείνη τη στιγμή δεσπόζουσα θέση μέσα στη θεία λειτουργία. δεν έως να κλάψουμε, τουλάχιστον συγκεντρώσαι. Τουλάχιστον σκέψου τι κάνεις, σκέψου τι λέει ο παπάς, σκέψου τι λέει ο διάκος, ξέρεις, σκέψου τι λέει ο ψάχτης, σκέψου το. Σκέψου, συγκεντρώσαι το μυαλό σου. Το έδωσε συγκέτρωσε τόνες αυτά που δω Ειρήνη πάση, διώξτε όλοι από μέσα σας, οτιδήποτε βιωτικό, οτιδήποτε αμαρτωλό, οτιδήποτε κοσμικό. Τώρα πλέον αρχίζει η σχέση Θεού και ανθρώπου. Τώρα πλέον τα πράγματα είπαμε ζεσταίνονται. Τώρα ο Θεός κατεβαίνει στη γη ή μάλλον ο άνθρωπος ανεβαίνει στον ουρανό. Ό,τι θες παρά από τα δυο θες να ανέβεις εσύ τον ουρανό, ανέβα θες να κατεβάσεις το Χριστό κάτω, το ίδιο είναι το ίδιο είναι αυτό είναι η Θεία Λειτουργία η άνοδος του ανθρώπου στον ουρανό και η κάθοδος του Θεού στη γη αυτό είναι αν αυτό το νιώσουμε ποτέ γι' αυτό κάποτε είπα σε κάτι φίλους ανάθεμα ρε παιδιά και αν θα δούμε ποτέ μπροστά μας ότι έστω μια φορά στη ζωή μας λειτουργηθήκαμε Έστω μια φορά στη ζωή μας. Ούτε μια φορά δεν θα βρούμε μπροστά μας. Νομίζουμε ότι πάμε κάθε Κυριακή. Νομίζουμε ότι λειτουργούμαστε. Νομίζουμε, νομίζουμε, νομίζουμε. Αλλά ο Θεός όλες εδώ τις λειτουργίες για πέταμα. Στην άκρη, στην άκρη. Όλα στην άκρη. Άκουσα. Μακάρι να είμαι υπερβολικός. Μακάρι να σας αδικό, μακάρι να σας αδικό να είστε σφιάγοι. Εγώ είμαι ο Μαρτολός, αδερφή. Το λέω με όλη τη σημασία της λέξης. Δεν τα πεινόλογο. Πιστέψτε μας, μέσα από τα κηρύγματα αυτά έχω, έχω πλέον καταδύσει να ελεηνολογώ τον εαυτό μου όσο τίποτε άλλο. Μέσα από τα κηρύγματα αυτά βλέπω όλο και περισσότερο την αθλειότητα του εαυτού μου και να έφτιαστε να μου δίνει αυτός δάχρυα να κλαίω τα χάλια μου. Τίποτα.